Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου. Ακούτε ράδιο Music Heaven. Το δικό μα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 Μόνο για εσάς, τους ακουρατές του Music Heaven Radio. Κυριακάτη και, και επισκέπτες Με το χάρη Αρώνη Στο ραδιόφωνο του Music Heaven Κάθε Κυριακή 6 με 8 Κάθε Κυριακή 6 με 8 είναι η νέα ώρα αυτή της εκπομπής μου λείψατε, έχουμε να τα πούμε αρκετού μήνε και φυσικά δεν είμαι μόνος εδώ. Έχω μαζί μου και τον Μιχάλη, τον Τζαντίλα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Χάρη. <laughs> Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Εγγενειάζεις, ε, ε, είσαι <laughs> ο πρώτος καλεσμένος, ο πρώτος κυριακάτικος επισκέπτης για την νέα σεζόν ε, αυτή τη, τη χρονιά 2012-13, που να δούμε τι μας επιφυλάσσει γενικώ. Ελπίζω να κάνω καλό ποδέλικο πάντος. <laughs> <laughs> Με τον Μιχάλη έχουμε αρκετά κοινά, ε, δεν γνωριζόμαστε, τώρα γνωριστήκαμε. Ε, πρώτο κοινό είναι ότι, ε, έχουμε και οι δύο Καταγωγή mm. το όνομό Ο Μιχάλης είναι από το χωριό Γεράκη, έτσι. Από το Γεράκι, ναι, ναι, ναι. Φεύγοντας μετά από τη Σπάρτη πηγαίνω, περνώντας από το Γεράκη και συνεχίζοντας, ναι. αν δεν κάνω λάθος βγαίνουμε στα Νιάτα, που είναι που ο Πάνος ο, Μπούσαλη. ο Μπούσαλης. <laughs> βέβαια, βέβαια, <laughs> ναι. Να του στείλουμε τα χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα στο πάνω, ναι. Καταγωγή, από τη Νέα έχω πει ναι, ναι, και άλλες ναι. φορές. Λοιπόν, ε, άλλο κοινό είναι ότι είσαι φοιτητής του Πολυτεχνείου και εγώ έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο ναι. ε, Μηχανική ναι. Άλλο κοινό ότι ασχολούμαστε με αυτό που λέμε εντάξει, ράση επαγγελματικά δεν έχει σημασία Μουσική, δημοσιογραφία mm -hmm. ε, Ο Μιχάλης, ο Τσαντήλος βέβαια πολύ, σε πολύ καλύτερο βάθμο από ότι εγώ ε, Έχει yeah. ε, χρόνια σε αυτό mm -hmm. Θα τα πούμε στην πορεία yeah. Ναι. Και ένα τελευταίο κοινό είναι ότι και οι δύο έχουμε ένα δίσκο, ένα CD Βέβαια. Έχουμε την ιδιότητα του εγώ βέβαια από το 2008 Εσύ Μιχάλη μου τώρα Φέτος, φέτος, φέτος, φέτος, φέτος. Σιδεροκέφαλος λοιπόν Να σε καλά, Ευχαριστώ πολύ Όταν τα είδα όλα αυτά καθώς ε, έτυχε να είμαστε φίλοι στο Facebook ε, Αμέσως είπα Θέλω το Μιχάλη να τον φιλοξενήσω Στην εκπομπή να μοιραστώ με τους ακροατές Του Music Heaven Radio τη δουλειά του Γιατί ε, από Θα κάνω ξανά μια ακρόαση μαζί με τους ακροατές και εγώ σήμερα. Αλλά η πρώτη ακρόαση που ήδη έχω κάνει ήταν ο λόγος που είπα Αυτό τον άνθρωπο θέλω να τον φέρω στην εκπομπή και αξίζει τον κόπο να ακούσει ο κόσμος τη δουλειά του. Να καλά. Θα ξεκινήσουμε mm -hmm. με το πρώτο κομμάτι του δίσκου που έχει τίτλο. Όχι το κομμάτι, ο δίσκο έχει τίτλο. Ο δίσκο έχει τίτλο Σκιά στο μυαλό, mm -hmm. ε, κυκλοφορεί από το μετρονόμο. Και το πρώτο τραγούδι είναι το Μια Σκιά. Μια σκιά θα το ακούσουμε και αμέσω μετά θα μιλήσουμε για αυτέ τι σκίε. για να το δούμε. Μην βγαίνει έξω. Έχει νευριά να μείνει κάτω από τα σκεπάσματα. Ο κόσμο τρέχει. Ποίτανε να ξέρει τι ζητά, πια σκιά, Ποιο Θεό, Πρόσκηνα. Συνεδρό κάποιο θλιμμένο από τον παλλιο καιρό, το χέρι πλώνει, μην τρομάζει να απλά μια σκιά. τώρα την αργά Τις πληγές του να γιατρέψεις ξανά Τη φωτιά που του και την καρδιά Να γιατρέψεις ξανά Στο σπίτι, στην εκρηκτική σιγή, κάθε λέξη χωρίς τον νό. Σα και στο μυαλό λοιπόν αυτό το κομμάτι ε, είναι το ομότιτλο, α το πούμε έτσι ναι, ναι. του δίσκου. Πώ βγαίνει, mm -hmm. από πού βγήκε η Μιχάλη αυτό ο τίτλο, που ε... τον κληρονόμησε και ο δίσκο μετά. Δεν είμαι σίγουρο, Ξέρεις, ε, Ξεκινά να γράφει ένα κομμάτι. Εγώ συνήθω ξεκινάω από τη μουσική. Ε, και τα λόγια προκύπτουν μετά και πρέπει αυτή η ιστορία τάξη, μου ναι. απάντησε και σε μια άλλη ερώτηση που είχα για μετά πως πώς γράφεις <laughs> και εγώ τον προτιμώ αυτόν τον τρόπο ναι. Με, συνήθως ε, μουρμουράω τους στίχους Μπράβο, ναι, ναι. Ε, και αργότερα κάθομαι και τους βάζω πάνω στη μουσική ναι. αν και αυτό δεν κανόνας έτσι, γιατί μπορεί Σκάνω, να τύχει ναι. να διαβάσει κάτι να σε εντυπωσιάσει Σωστά. και να πεις εδώ θέλω να του βάλω μουσική και το ναι. έχει κάνει αυτό το δίσκο το έχω κάνει ναι το έχει κάνει μόνο σε ένα κομμάτι. Να πούμε στον κόσμο ότι ο δίσκος έχει 11 κομμάτια. Ένα από αυτά μόνο δεν είναι σε στίχους του Μιχάλη Τσαντήλα mm -hmm. και είναι σε ποιήση του Νίκου του Καβαδία. Ναι. Αλλά τα φτάσει η ώρα θα το δούμε. <laughs> θα πούμε, ναι. ε, σκιά στο μυαλό. Ναι. Ε, σαν φράση α πούμε που την επέλεξα για το, για το τίτλο του δίσκου είναι σαν συμβολισμός για, για τα προϊόντα της σκέψης που δεν ξέρουμε από πού προκύπτουν, πώς έρχονται πώς χάνονται ξαφνικά ξέρεις, είναι... η σκέψη και η δημιουργία είναι κάτι φευγαλαίο δεν μπορείς να πεις να το αυτό είναι που με έκανε να το γράψω ξέρεις. και τον, τον, τον βρήκα σαν τίτλο έτσι αρκετά αντιπροσωπευτικό αρκετά μυστήριο αλλά και αφηρημένο για να μπει σαν τίτλο. <laughs> αυτό πάντως που σαμολογήσω εγώ από την πρώτη στιγμή ότι είναι ο λόγος που εδώ ο Μιχάλης ο Τσαντήλας είναι κοντά μας είναι ότι ακούγοντας τη δουλειά του ε, μου άρεσε πολύ αυτό ε, έλειπε Μιχάλη αυτό που συχένομε να το πω έτσι ναι. αυτή η εντεχνή αυτός ο βερμπαλισμός <ΣΣ> αυτά τα οι, οι υψηλές ε, λέξεις που όμως τελικά δεν έχουν εννοήματα ναι. δηλαδή που λες τι θέλει να πει ο ποιητής και μπορεί να θέλει να πει τα πάντα και τίποτα ναι. Ε, ότι είναι ε, όμορφη στίχη με συγκεκριμένα πράγματα που θέλουν να πούνε ε, mm -hmm. απτά και παρόλα αυτά ταξιδευτικά δηλαδή σε κάνουν να... σου μεταφέρουν εικόνες σε κάνουν να ταξιδεύεις mm -hmm. το επόμενο έχει τίτλο «Τι κιαν mm -hmm. θα ακούσουμε τους στίχους για να καταλάβουν τι θέλει mm -hmm. να πεις, έτσι okay. και θα τα συζητήσουμε αμέσω. μετά okay. Θα κείξω το κορμί σου Μόνο η νύχτα έχει μείνει και σου Να μου λέει πως θα έρθεις κάποια μέρα Και θα νιώσω το φιλί σου Και θα κείξω το κορμί σου Να πετάξω στο φεγγάρι Θέλει πρώτα να έρθει νύχτα να με πάρει Να της δώσω όσα έχω στην καρδιά μου Όλα τα όνειρά μου Μόνο αυτά είναι δικά μου μόνος περπατώ μόνος περπατώ μόνος αν έχουνε περάσει τόσα χρόνια από τότε που είχα πει θα ζήσω αιώνια Μένει μόνο ο αέρας να σπυρίζει Και να μου θυμίζει Πω το τέλος αρχίζει oh, oh, oh. Μόνος περπατώ I κι αν ένα από τα τραγούδια που μου πάνε δηλαδή τα μου κάθονται πιο κοντά έτσι, αυτή η μελωδική του γραμμή το, το πιάνο που είχε και, ε, είναι ενδιαφέρον και ο τρόπος που, που το τραγουδάς έτσι, παρότι προφανώς δεν μιλάμε για κάποιον τραγουδιστή με την έννοια ναι, όπως είναι ναι. ε, Άλλοι, αλλά παρόλα αυτά έχεις εκφραστικότητα και Μα έτσι καλύτερα. ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα το... τα λέω αυτά λόγω της συζήτηση που κάναμε πριν πριν βγούμε στον αέρα και θα σε ρωτήσω για να το πεις ναι. και έτσι ναι. να σε ακούσει και ο, ο κόσμος ναι. αν θεωρητικά είχαμε... είχες απεριόριστο απεριόριστους πόρους να υποστηρίξει τη δουλειά σου ναι. ε, και απεριόριστο χρόνο mm -hmm. και χρήματα και ό,τι άλλο θα χρειαζόταν ε, θα αποφάσιζες να να βάλεις άλλες πονές να τραγουδήσουν τα κομμάτια σου όχι σε αυτά τα τραγούδια δεν θα έβαζα άλλο να τραγουδίσει. Ε, δεν όπως είπα και πριν, δεν με ενδιαφέρει να αρέσω, με ενδιαφέρει να επικοινωνήσω. Mm -hmm. <laughs> ε, και σε όποιον φτάσει το μήνυμα. Ε, τα συγκεκριμένα τραγούδια όλα ήταν αρκετά προσωπικά. Ήταν αρκε... Μιλάνε σχεδόν όλα για πράγματα που, που έχω ζήσει, που ξέρεις, ήταν πολύ κοντά σε μένα τραγούδια, οπότε θεωρούσα ότι... Ε, έπρεπε να τα πω εγώ τώρα σε άλλη περίπτωση δηλαδή άμα σου προκύψει κάτι έχοντας στο νου σου μια άλλη φωνή εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο εγώ ε, κρατάω ε... αυτό που είπες ότι ο σκοπός μας δεν είναι να αρέσουμε ναι. <σχεστούμε> ή ναι. να επικοινωνήσουμε ναι, ναι. Ε, να πω εγώ αυτό που μου είπε ο Μιχάλης πριν πουμε στον αέρα ότι είχε μια πρόταση αν... <σχεστούμε> να... καταρχήν την παραγωγή την έκανε ο Κώστας ο, Παρίς, ο έτσι ο από και θα μπορούσες, εύκολα ναι. να. Αν μη τι άλλο, ναι, να ναι. είχε ε, την παρουσία των υπογείων ερευμάτων ναι, θα θα μπορούσα, στο ναι. Δίσκο. Έπεσε σαν ιδέα αυτό στι, στις προκαταρκτικές συζητήσει που, που κάναμε για το Δίσκο. Αλλά τελικά αποφασίσαμε ότι το καλύτερο ήταν έτσι. Δηλαδή, αν θε να επικοινωνήσει και να. πρέπει να είσαι ευτό σου. Μπορεί να τα ωρεοποιήσει όσο θε τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω τι σημασία έχει αυτό στο, στο τραγούδι, δεν ξέρω. Αυτό που έκανες για μένα έχει τη σημασία του, καθώς βλέπουμε συνεχώς να βγαίνουν νέες δουλειές mm -hmm. και αντί να ψαχνόμαστε να δούμε τι είναι αυτός ο νέος άνθρωπος, τι νέο φέρνει, τι είναι, ποια είναι η πρότασή του, mm -hmm. ε, κοιτάμε... Τι συμμετοχέ που υπάρχουν. Ναι. Βέβαια το καταλαβαίνουν οι και από την άλλη. Έτσι, ψάχνουν και έναν τρόπο κάπως να βοηθήσουν εμπορικά ναι, προσωπικό... να ακουστεί κάτι. Εγώ δεν το κατηγορώ αυτό. Δηλαδή δεν, δεν λέω κακό το κάνουν οι άλλοι. Απλά λέω ότι εγώ το κάνω έτσι. <laughs> εγώ ήθελα όμω να, να το πούμε αυτό. Ναι. Γιατί δεν έχει μπει σε κάποια συνέντευξη ή κάπου αλλού. Mm -hmm. Δεν είναι γνωστό και είναι προ τιμή σου αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα <laughs> ε, ένα κομμάτι, το τρίτο <laughs> του δίσκου, με τίτλο «Forgive me». Ναι. Οπότε πάμε σε ξανόγλωσσο. Πάμε σε ξενόγλωσο, ναι. ε, Πώς προέκυψε αυτό. Φαντάζομαι, αυτά τα κομμάτια υπάρχουν χρόνια. <laughs> Δεν είναι γραμμένα ναι, τώρα ένα-δυο ναι, χρόνια. Ναι, σωστά. το συγκεκριμένο είναι του 99 νομίζω. Mm -hmm. Πολύ, πολύ βαλιό. Κοίταξε, ε, εγώ στην εφηβεία μου όταν... Ε, κατάλαβα ότι, ξέρεις, αυτό θέλω να κάνω θέλω να ασχοληθώ πραγματικά με τη μουσική ε, τα, τα ακούσματά μου ήταν κυρίως από την ξένη μουσική δηλαδή Beatles, Pink Floyd ε, ε, ε, ε, χάρηκα πάρα πολύ που ανέφεσαι αυτά τα δύο ονόματα που... τώρα πες ό,τι θέλεις ναι, ναι, εφόσον μπήκαν ναι. αυτά τα δύο <laughs> πρώτα, αυτά είναι και τα πρώτα όντως οι <laughs> ε, οπότε και λόγω και της, της μιας ιδιαίτερη σχέση που έχω εγώ με την αγγλική γλώσσα λόγω του ότι δεν την έμπαθα στα φροντιστήρια, την έμαθα μόνος μου κάπως και την νιώθω κοντά μου σαν γλώσσα ε, προκύψαν κάποια τραγούδια στην αρχή Αγγλόφωνα αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι ο κανόνας είναι κατεξαίρεση Πριν κουβεντιάσουμε γιατί ναι. είναι ένα ενδιαφέρον ε, θέμα το, η επιλογή ενός άνθρωπου ε, που... Γενικά το νέο παιδιό που ξεκινάνε να. στη μουσική ε, Η επιλογή του το αν γράφουν ελληνικά ή αγγλικά Και θέλω να το συζητήσουμε λίγο ε, Αλλά πρώτα να ακούσουμε mm -hmm. Το forgive me λοιπόν forgive me πολύ ωραίο κομμάτι <Κι> και για μένα αλλά και έτσι από τον κόσμο που το ακούει το ίδιο λέει και ο... να χαιρετήσουμε και τον Κώστατο Λεμονίδη χαιρετήσουμε που γράφει στο δωμάτιο επικοινωνία, ότι πολύ ωραίο κομμάτι Μιχάλη να είναι καλά ε, ο Κώστας ο Λεμονίδης που έχει και αυτός νέα δουλειά ναι, και τον ναι, ναι. είχαμε φιλοξενήσει τον είχαμε φιλοξενήσει παλιότερα εδώ στο Μιζοκέβαιο και όταν κυκλοφορήσει, όταν είναι έτοιμο. Ε, ξέρει καλά ότι εδώ είναι ανοιχτέ οι να έρθει να δείξουμε τη, τα καινούργια του κομμάτια. Επίση, να χαιρετήσουμε τον Χρήστο το Φλωρή από τη Σπάρτη. Α, από, το, από κάτω, από μέλη Στην πατρίδα. Ε, ο Χρήστο ο Φλωρή, που είναι λογοτέχνη, είναι ποιητή. Ε, Μόλι ε, κυκλοφόρησαν ή κυκλοφορούν όπου να είναι ε, οι Ηφηγένειε, έτσι είναι ο τίτλο του βιβλίου του. Ωραία και ετοιμάζει και άλλα, και άλλα και άλλα και κάποια στιγμούλα θα βρούμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε εδώ από κοντά να μας απαγγείλει πράγματα να μιλήσουμε, yeah. όποτε τον φέρει ε, ο δρόμος του από την Αθήνα ε, Φυσικά τα φιλιά μας στην Κιλνό 8, στη Μέριόμικρον από τη Θεσσαλονίκη, Dark Chocolate και φυσικά τη Σοφία που ε, ήταν πριν από μας στην εκπομπή και όλους εσάς, είτε εφανερούς ως μέλη του Music Heaven Radio, είτε ως ε, ντροπαλοί επισκέπτες μας, ακούτε. Λοιπόν, για να συζητήσουμε. Mm -hmm. Αυτό το forgive me είναι ένα από τα κομμάτια που εγώ όταν πρωτάκουσα τη δουλειά σου το ξανάβαζα και το ξανάβαζα το... και μου φαινόταν και πολύ φυσιολογικό, έτσι. Δεν, δεν μου ξένιζε δηλαδή, mm -hmm. θα νόμιζα ότι αν δεν ήξερα ότι ήταν κάποιος ξένος, κάποια ξένη Μάλιστα. δουλειά. <laughs> Έτσι, αυτό, <laughs> αυτό πάντα είναι σετικό. Έχεις <laughs> μια πολύ καθαρή, ένα καθαρό τραγούδισμα, <laughs> αλλά και σαν παραγωγή mm -hmm. γενικότερα. Mm -hmm. Πάντως, να σου πω εγώ τώρα κάτι. Mm -hmm. Επειδή η γλώσσα που σκέφτομαι, άρα και οι γλώσσα στην οποία έχω πολύ περισσότερες επιλογές να περιγράψω κάτι, mm -hmm. Αυτή είναι τα ελληνικά, γι' αυτό και δεν θα γράφω ποτέ στα αγγλικά γιατί θεωρώ ότι εξ αρχή αυτό θα ήταν κάτι με λιγότερες δυνατότητες ναι, περιορισμένο, περιορισμένο. Ναι. θα ήταν περιορισμένο ναι. πάντα λοιπόν ε, όταν ε, βλέπω Έλληνες να γράφουν στα αγγλικά πέρα τώρα αν είναι κάτι pop Μιχαλή σιγά ναι. της απαιτής που έχει τώρα ναι, ναι. ένα στίχος pop αλλά κάποιο που θέλει να εκφράστη, ε, πρέπει να είναι αν όχι σαν μητρική του, αλλά να την ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα. Mm -hmm. Όχι τα αγγλικά απλά που συνεννοούμαστε. Σωστά. Αυτό ισχύει σε σένα. Ε... ή έτυχε πιο πετσυρικά, να το πούμε έτσι, ή ήθελε να εκφραστεί και έγραψε τα αγγλικά. Κοίταξε, έχω, έχω ευκαιρία με την αγγλική γλώσσα. Ε, δηλαδή έχω πάρει και προφήσει με άριστα, χωρίς να χέρια σου. <laughs> <καλά>. Φροντιστήριο. Χωρί <laughs> να έχω πάρει καθόλου φροντιστήριο. <laughs> ε, <laughs> σε μου. Όχι. Απλά θέλω να σου πω ότι <laughs> έχω <laughs> μία. <laughs> Έχω μία σχέση με τη γλώσσα που δεν είναι η τυπική γλ... σχέση που έχουμε όταν πάμε σε ένα φροντιστήριο. Τη μαθαίνουμε. Και mm -hmm. Την έμαθα από, από ανάγκη και γιατί από μικρός όταν άκουγα αγγλικά νιώθω ότι αυτή η γλώσσα. Δεν ξέρω, μου έκανε κλικ. Mm -hmm. <laughs> ε, αλλά συμφωνώ μαζί σου για το, για το περί Γιατί όσο και καλά να, καλή σχέση να έχει με μια γλώσσα, δεν είναι η μητρική σου. Αν δεν είναι η μητρική σου, ε, υπάρχουν περιορισμοί. Και γι' αυτό και εγώ. Φυσικά ήρθε με τον καιρό και γράφοντας πολλά τραγούδια ήρθε η μητρική μου γλώσσα πιο άνετα στα περισσότερα. Δηλαδή τα αγγλόφωνα μου είναι 7 τραγούδια, δεν είναι παραπάνω. Κατάλαβα. Ε, δεν θέλω να, να είμαι αρνητικός. Δεν μιλάω ναι. τώρα για σένα γιατί ναι. ε, ε, ε, ε, ε, ναι. έχω μπροστά μου μια δουλειά με έντεκα κομμάτια και δύο ξενόγλωσσα και μια χαρά. Ναι. Έτσι. Mm. Και γουστάρω και αυτή την ε, Α το πούμε, ποικιλομορφία. Γιατί ναι. κάτι αντίστοιχο είχα και εγώ. Όταν έβγαλα το δίσκο μου, ναι. στα 13 κομμάτια τα 7 ήταν λαϊκά. Ναι. Τα άλλα ήταν ρομ, έντεχνα, Δεν είχα στιγμή. καμιά σχέση. Ναι, ναι. Ναι. Και ήταν πολλοί που λέγανε: Τι δουλειά έχουν αυτά. Αποφάσισε τι θέλει και βγάλει. Όχι, μου αρέσει γιατί δείχνει ένα άνθρωπο, ειδικά όταν είναι δημιουργό. Mm -hmm. Γιατί δεν μιλάμε για τον δίσκο εγώ, του, τα δε μιλάμε για δημιουργό. Είναι όμορφο να προτείνει. Ε, Διάφορε όψει. Όλε ναι. τι Σωστά. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, ε, ήθελα που, να που άνοιξα αυτή την κουβέντα γιατί mm. με ενοχλεί, δεν σου κρύβω ότι με ενοχλεί, ναι. ε, όταν ε, βλέπω νέα παιδιά να ξεκινάνε και να ε, γράφουν στα αγγλικά. Mm -hmm. Όχι γιατί ε, ε, είναι αυτό που μπορούν να εκφράσουν καλύτερα ως γλώσσα, αλλά επειδή. Μάλλον νομίζουν ότι έτσι θα, είναι, θα γίνουν πιο, ας το πω, αποδεκτοί, πιο ναι. in. Ναι, υπάρχουν... Θα ανοίξουν πιο εύκολα τα ραδιόφωνα ίσως. Ναι. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα. Εγώ πιστεύω ότι πολλά νέα παιδιά το επιλέγουν προσπαθώντας να διαφοροποιηθούν από ένα κατεστημένο είδος τραγουδιού ελληνικού. Και το καταλαβαίνω από αυτή την άποψη... Ε, αλλά τελικά θεωρώ ότι όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα δηλαδή αν μπορείς να γράψεις στα αγγλικά και να, και να βγάλεις κάτι δυνατό και έτσι αληθινό και να σε εκφράζει μπράβο σου ε, απ' την άλλη θεωρώ ότι οι αγγλόφωνες κοινείς μέχρι στιγμής ενώ έχει δείξει πολλά ωραία δείγματα ειδικά μουσικά στιχουργικά ακόμα δεν μας έχει ε, πείσει ότι ξέρεις αυτή η χρήση του γλυκού στίχου δικαιολογείται απόλυτα από θα... εσά. Μα πιο πολύ, ε, ίσω και έπρεπε να το εξηγήσω καλύτερα. Ναι. Τι με ενοχλεί, βγαίνει μια, ένα ελληνικό γκρουπ, mm -hmm. απευθύνεται σε Έλληνε και mm -hmm. του μιλάει αγγλικά. Τι ναι, α λίγο... κατευθείαν πάω για διεθνή καριέρα, <laughs> πάω ναι. για να με ακούσουν. Εντάξει, δεν ξέρω να τα καταφέρω, αλλά αυτό θέλω, το λέω στα ίσα mm -hmm. και θέλω να με ακούσει όλη η Ευρώπη, όλο ο πλανήτη. Αλλά το να. Προσπαθείς να, να εκφραστείς και να σε ακούσουν Έλληνες ε, μιλώντας τους σε μια άλλη γλώσσα είναι πάντα αυτό είναι λίγο περίεργο είναι λίγο περίεργο εντάξει ναι, ναι, ναι. ε, μπορεί να είμαι δεν ξέρω Αν ήταν ναι. είναι... αν είμαι ξέρω, περίεργος οικιολογημένο είναι αυτά που λες είμαι... yeah. Παρ' όλα αυτά ακούσαμε ένα forgive me το οποίο ήταν υπέροχο <laughs> <laughs> <laughs> και και εγώ έχω γράψει ένα τραγούδι στα αγγλικά <Ρι> Έτσι, δεν είναι δεν το είπα για ότι κατακρίνω <Ρι> κάτι σωστά λοιπόν θα πάμε τώρα και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο δεν έχεις γράψει εσύ του στίχους είναι ένα πείμα του Νίκου Καβαδία <Ρι> όχι sorry βιάστηκα ε, υπάρχει ο Αρχάγγελος <Ρι> και μετά θα πάμε στον Καβαδία <Ρι> να ακούσουμε τον Αρχάγγελο και μετά θα τα πούμε Έχω μια καρδιά θλιμμένη και έναν κόμπο στο λαιμό. Κάθε φορά που προσπαθώ να κρυφτώ, δε με βγάζει. γύρω μ' και με κάνει να γελώ, ψάχνω χρόνια τώρα για να βρω τον κρυφό, τον χαμένο Βλέπω πάντα, να πετά πανό, απολυμπάδι και να με έχει αγκαλιά. Και ο χρόνο να κιλά. Βάνα που είναι νέα φίλη μας στο facebook και μας ακούζεται να από τα πιο δυνατά κομμάτια του δίσκου γιατί, και, και ξέρεις πως το καταλαβαίνω αυτό Μιχάλη yeah. στην πρώτη ακρόαση που την έκανα προχθές ε, του δίσκου σου ε, κάποια κομμάτια έτσι αρχίζανε να να ξεχωρίζουν, να ξεχωρίζουν. Ε, αυτή τη στιγμή τώρα που το ακούω αυτό το κομμάτι αισθάνομαι ότι το ξέρω χρόνια ε, μου πάει <laughs> δεν ξέρω καλώς. τους στίχους αλλά ε, η μελωδία του μου έρχεται να την τραγουδήσω ε, θέλω να σου πω ότι αυτό δείχνει ε, έτσι ότι η δουλειά σου ακουμπάει τις χαρηγίες των ανθρώπων ελπίζω τουλάχιστον δικιά μου ελπίζω και πολυκόσμι. μακάρι μακάρι είναι λοιπόν ε, μισή ώρα μετά τις 6, 6 και 32 για την ακρίβεια είναι το Music Heaven Radio, είναι η εκπομπή Κυριακάτικη Επισκέπτες που από αυτή τη σεζόν θα είναι απο έξι με 6-8 κάθε Κυριακή και καλεσμένος μας για απόψε είναι ο Μιχάλης ο Τσαντίλας και η νέα του δουλειά, σκιά στο μυαλό. Και φτάσαμε τώρα στον Καβάδια, λοιπόν. Ήταν κάτι που η πίεση του Νίκου Καβαδία είναι από αυτές που αγαπούσες πάντα ήταν κάτι ιδιαίτερο για σένα ή αυτό το ποίημα έτυχε και έπες πάνω του και το αγάπησες πολύ τι ακριβώς ε, ε, Κοίταξε, ο Καβαδίας είναι από τους ποίητές που αγαπώ και μάλλον είναι ίσως ο μόνος ποιητή που ξέρω τόσο καλά τη, το σύνολο με το έργου του γιατί γενικά δεν το περηφανεύομαι αλλά δεν, δεν πολύ διαβάζω ποίηση. Ε, τον Καβαδία τον ξέρω κυρίω. Από το Θάνο μικρούσκο, με τις μελοποιήσεις της Μαρίζας Κοχ και ε, Αλλά παρόλα αυτά γενικά δεν έχω επιχειρήσει ποτέ να μελοποιήσω ποίηματα. Εκτός από αυτό το οποίο με την πρώτη στιγμή που το διάβασα είπα... Αυτό εντάξει, λέει αυτά ακριβώς που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι, ταυτίστηκα τόσο πολύ που ήταν αυτόματη η σκέψη εκείνη τη στιγμή να το κάνω τραγούδι. Και... Κάτι άλλο που θέλω να μάθουν όσοι γράφουν η μουσική. Ναι. Ε, τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσει, Δηλαδή, εντάξει, αγάπησε ένα κομμάτι, ναι. ένα ποίημα, ταυτίστηκες με αυτό, το μελοποίησε, Από mm -hmm. εκεί μετά όμως για να δημοσιοποιηθεί, ναι. έχει κάποια διαδικασία. Τι ναι. ακριβώς παίζεται. Κοίταξε, πρέπει να, να ζητήσεις επισήμως την άδεια από, είτε από τον ίδιο τον ποιητή, από αυτόν που έχει κληρονομήσει τα πνευματικά του δικαιώματα. Mm -hmm. Είναι εύκολο αυτό σαν διαδικασία, ειδικά ε... όπως τώρα που μιλάμε για κάποιον που δεν ζει πια, όπως ο Νίκος ε... Καβαδία. Είναι εύκολο να ζητήσεις την άδεια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κατά περίπτωση να την πάρεις. <συσίλια> Εγώ όταν έλεγα από εδώ και από εκεί ότι έχω μιλοποιήσει έναν Καβαδία και ότι θα ζητήσω την άδεια, μου λέγανε όλοι, εντάξει, ξέχνετε. Το. <συσίλια> μην προέμφε, το κάνεις, μην μπει στον ναι, κόπο. Ναι, το πινεκάνει 100 και... Η κληρονόμωση του Καβαδία δεν δίνει άδειε. Δίνει πόρτα στο Μικρούσκο, δίνει πόρτα στη Μαριζακό. Εντάξει, έλεγα και εγώ ρε παιδιά, να, δεν πειράζει. Θα, θα το προσπαθήσω. Αλλά μέσα μου έλεγα, γιατί να πει όχι. ξέρεις. μέσα μου αυτό έλεγα. Ναι. Γιατί να πει όχι, αφού είναι ωραίο το τραγούδι. Ξέρω είναι, τάξει, Δεν το κατακρεούργησα το ποίημα. Και... <laughs> και τελικά πραγματικά έκανα λίγη υπομονή, κάποιου μήνε, αλλά ήρθε η, <laughs> η άδεια. Και είναι μεγάλη χαρά αυτό, εντάξει. Και, και τιμή. Και κάτι λέει και αυτό, τιμή. ναι, είναι και τιμή. Ναι. Φυσικά είναι τιμή. Ναι, έτσι, ε, ναι. Θα ακούσουμε τον, το «Ήθελα» και αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι οποιοδήποτε έχει ναι. αυτή την αγάπη για την ποίηση... Ναι. Ας το δοκιμάσεις, δεν το ξέρεις δεν Ο Μιχάλης βράβευτηκε. <laughs> λοιπόν, πήρε αυτή την άδεια Υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, κομμάτι του Νίκου Καβαδία στο CD του Ας το ακούσουμε κι εμείς Ήθελα πάντα να μένα, μικρό κι παιδί από το ψυχρό δωμάτιο του έξω ποτέ δεν βγαίνει και που σκυφτώ παράξενα βιβλία φιλόμετροι κι απέναντι του το κοιτού παλιάτσια ραδιασμένη που έχει μια καρδιά και σαν μικρού πουλιού και που άλλη δεν εγνώρισε γυναίκα απ' τη μαμά του που ώρες πολλές σε μια γωνιά μένει και διόλου δεν μιλεί και κάποια κούκλα που αγαπά κρατά σφιχτά σήμα του ψυχρά τα ταυθύνο πορεινά το δρόμο έξω κοιτάζοντα. απ' το παράθυρο του άγνωστα μέρη σκέφτεται ταξίδια μακρινά που στα βιβλία του διάβασε Είδε στο ρό του και μια βραδιά χειμέρινή όλα με χιόνι Έχουν στρωθεί με στο ψυχρό και φλίδε. Δωμάτιό του πεθαίνει. Ποιο σαν να το πάρει Ο χάρο έχει έρθει για απέναντι. Τον κοιτούν παλιά τη συντριμένη. <Κι> Ήθελα πάντα να με ένα μικρό και αγνό παιδί που από το ψυχρό δωμάτιο του έξω ποτέ δεν βγαίνει. μια μικρή πάυση έτσι κι αλλιώς εδώ <χω> εμείς τώρα δεν μιλάγαμε καθόλου με τον Μιχάλη όσο το ακούγαμε αυτό κοίταγε ο καθένας τον τουβάρι απέναντί του και αφήναμε, τουλάχιστον εγώ έτσι να μιλήσω για τον εαυτό μου, άφηνα τους στίχους να με ταξιδέψουν και οι παρατηρήσεις μου είναι πρώτα ότι με συγκίνησε πραγματικά γιατί, γιατί η επιτυχία σου είναι ότι η μουσική σου μετέφερε πολύ ωραία τα νοήματα και τις εικόνες του Καβάδια δηλαδή ε, βοήθησε όλα αυτά που θέλει να πει ο ποιητής, να μπουν στην ψυχή και περιέργως παρότι έχω απέναντι μου το συνθέτη δεν ασχολήθηκα με το συνθέτη δηλαδή τι έκανε εδώ πως βρήκε αυτή τη μελωδική γραμμή πως έκανε αυτή την αλλαγή δεν ασχολήθηκα καθόλου αλλά μπήκε στο μεδούλι μου ε, αυτό που ήθελε να πει ο νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία για ένα συνθέτη που με ελοποιεί κάτι χαίρομαι να είναι, μακάρι να είναι έτσι χάρη, σε ευχαριστώ πολύ, τι να πω, άμα το πέτυχα αυτό και, και επίσης ε, όταν ακούς καβαδία ε, ε, ε, ε, δεν ξέρω δικαιολογημένα ή όχι αλλά περιμένεις να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο ναι. κάτι ναι. Ε, αυτό δεν ήταν καθόλου αυτό συγκεκριμένο που <laughs> περίμενα να ακούσω ήταν κάτι άλλο τελείως διαφορετικό με, λοιπόν καλά. να... Που, γιατί είπα πριν μην διστάζετε καθόλου όσο μεγάλος και αν είναι κάποιος ποιητή, δοκιμάστε δεν ξέρετε μπορεί να τα καταφέρετε πρέπει όμως να έχεις κάνει τη δουλειά να έχεις επενδύσει να έχεις ε, ναι. το, το, το, τον κόπο σου τη οικονομία σου τέλος πάντων, να έχεις φτιάξει την παραγωγή σου ναι. γιατί δεν μπορεί να πας τώρα είναι να αλήθεια. το δείξει με μια κιθάρα ναι, το ηχογραφήσαμε πρώτα Άρα και... ήταν και ένα ρίσκο αυτό το πράγμα Ναι, ήταν ένα ρίσκο το οποίο όμως το σκέφτηκα εγώ σαν ρίσκο αλλά ο κόστος ο παρίσι ήταν κάθετος μου λέει θα το γράψω να το στείλει και θα την πάρει την άδεια Α, τόσο <laughs> σίγουρα έτσι ναι, ναι. ναι, καμιά φορά είναι όμορφο να, να πιστεύει σε κάτι πολύ ναι, ναι. Και καμιά φορά βγαίνει αληθινώς Ο Κοέλιο που λέει Συννομότητος είπαν ναι, ναι, ναι, <laughs> Γιατί εγώ δεν είμαι πολύ υπέρα αυτού του Ριτού Δεν σου κρύβω Αλλά εγώ, που καμιά φορά βγαίνει Ούτε εγώ καθόλου υπέρα του Κοέλιο <laughs> του, του του δεν είμαι <laughs> Λοιπόν Να πάμε να ακούσουμε τώρα Το Μετά την βροχή ναι. Που είναι το επόμενο κομμάτι Και να τα πούμε Οι στέγες των σπιτιών γυαλίζουν Στο φως του ήλιου Και τα παιδιά δειλά. Ξαναβγαίνουν στο δρόμο Κι όλα γελούν Μετά τη βροχή εσύ κοιτάς απ' το παράθυρο Όλα είναι πιο. Την βροχή, ο κόσμος σου γελά. μετά τις 6 και είναι χυριακάτικοι επισκέπτες μαζί με τον Μιχάλη Τσαντίλα εδώ στην πρώτη εκπομπή της νέας ακαδημαϊκής πήγα από χρόνια. επειδή οι φοιτητές ξεκινάνε τώρα τα λοιπόν εδώ φάνηκε και η συμβολή και ευκαιρία κιόλας να πεις και κάτι για τους ανθρώπους που γενικά παίξαν τον ρόλο του στην <χει> ορχήστρωση και στη δημιουργία όλου αυτού του δίσκου. Ναι. Ε, φάνηκε εδώ η συμβολή του Κώστα του Παρίσι, έτσι, που, που του έδωσε ένα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ροκ χρειά, <χει> ειδικά <χει> προς το τέλος του κομματιού ναι. αυτού. Για μίλησέ μου για τους συνεργάτε σου. Λοιπόν, ο Κώστος ο λοιπόν που έκανε τις ενορχιστρώσεις, την παραγωγή, έχει παίξει 80 κιθάρες σε κάθε τραγούδι, <laughs> ε, μπάσο, πιάνο, το ήθελα επίσης που ακούσαμε πριν, το άλλαξε ριζικά σαν, σαν ατμόσφαιρα, δεν έχει καμία σχέση με τον τέμο μου, ενώ άλλα τραγούδια έχουν αρκετή σχέση. Mm -hmm. ε, ο Κώσος γενικά είναι ο σημαντικότερος παράγοντα του δίσκου Δηλαδή ο ήχος όλος στήθηκε από αυτόν drums ε, έπαιξε ο Τάσος Πέπας από τα υπόγεια ρεύματα ε, Χάμοντ έπαιξε ο φίλος μου ο Κωστής ο Χρυστοδούλου Φίλος από τη Σπάρτη και ανερχόμενος μουσικός mm -hmm. Παίζει με το φύγω δε αυτό αυτόν τον καιρό mm -hmm. ε, Ο φίλος μου ο Χρήστο ο Χρυστοδούλου συνέβαλε σε ένα τραγούδι ε, Ελπίζω μην ξεχνάω κά αυτή ήταν η πασική η Σε ποιο στίδιο του Κώστα Παρίς, το Πράξης, στη Με τον Κώστα πότε γνωρίστηκα? Λοιπόν, με τον Κώστα γνωρίστηκα το 2009 νομίζω, ε, όταν έκανα μια συνέντευξη μαζί του για ένα περιοδικό, του τον Ορφέα. Ε, αλλά τότε ντρεπόμουν να του πάω τραγούδια γιατί θεωρούσα mm -hmm. ότι εκμεταλλεύομαι τη θέση μου ω δημοσιογράφο mm -hmm. και mm -hmm. δεν ήθελα να το κάνω. Mm -hmm. Αλλά φεύγοντα τον ρώτησα, του λέω Κώστα, γενικά ακού εσύ από νέα παιδιά κλπ. Λοιπόν. Μου λένε ναι, Ακού. Εντάξει, και είπα μέσα μου θα του φέρω κάποια στιγμή. Αλλά τα χρόνια περνάγανε <laughs> και δεν έκανα το βήμα. Ε, αυτό. Ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε <laughs> εδώ για την, να, μια, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να mm -hmm. μιλήσουμε για την για το κομμάτι αυτό της παρουσίας σου, mm -hmm. μιλώ για τη μουσική δημοσιογραφία. Να. Το 2007, καταρχήν, ε, έχεις βγάλει ένα από τα, κατά τη γνώμη μου, πιο γνωστά μουσικά blog που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, με την έννοια του ότι είναι συνεπές, υπάρχει χρόνια και αρκετός κόσμος ε, το επισκέπτεται, αλλά και Να. κυρίως ότι βρίσκεις ε, πολύ καλό υλικό, πολύ καλές συνεντεύσεις. Ε, Αροκάρια είναι το ψευδόνιμο. Το ψευδόνιμο, το ψευδόνυμο, ναι. στο avatar σου, ας ναι. το πούμε, το nickname σου. Και Δέντρο Μοναχώ είναι ο τίτλος του, ναι. του blog. Ξεκίνησε το 2007. Ναι. Έχει ναι. μέσα συνεντεύξει, ναι. απόψει, από έχει live φορά, που ναι. πηγαίνει. Ναι. Εδώ να σου κάνω και μια επίσημη πρόσκληση, φαντάζομαι ο admin του music channel δεν θα έχει καμιά διαφωνία. Ναι. Ε, εφόσον έχεις χρόνο και ενδιαφέρει. Ευχαριστώ ναι. να μας στέλνεις άρθρα και για το Music Heaven. Ωραία, ωραία. Ε, πέρα από τον blog αυτό όμως mm -hmm. ε, έχει, συνεργάζεσαι και με ε, μουσικά περιοδικά είτε ηλεκτρονικά είτε ναι, έντυπα. Ναι, ναι. ε, αυτή, αυτή την εποχή θέλω να μου πεις. Ναι, αυτή με... την εποχή Τι γράφω πράγες. στο έντυπο το Sonic mm -hmm. δισκοκριτικές. Ε, γράφω στο Avopolis, γράφω στο Grill, mixgrill, mixgrill.gr ναι. ναι. ε, Εκεί έχεις είναι. και το Gimme 10, <laughs> ναι, το 10, 10. έτσι, ναι. η οποία... Είναι μια στήλη φιλοξενώ καλλιτέχνες, οι ανθρώπους του μουσικού χώρου, οι οποίοι φτιάχνουν μια λίστα με 10 επιλογές, είτε με αγαπημένα τραγούδια, αγαπημένα βιβλία, οτιδήποτε, είναι ελεύθερο το θέμα κάπως... Ε, και... Αυτό γίνεται Φτάξτε. κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, ναι. Mm. Τελευταία βέβαια έχει τονίσει λίγο. Ε, εντάξει, καλό καιρά και ε, θα ναι. το ξανά, Από μάς... την Παρασκευή αυτή επιστρέφουμε <laughs> δρυμύτεροι. <laughs> λοιπόν, ακούσαμε το μετά τη βροχή. Mm -hmm. Και πάμε στο δεύτερο και τελευταίο ξενόγλωσσο από τα κομμάτια του δίσκου. Mm. Ακούστε έτσι αυτή την πρόταση του Μιχάλη. Take me away. Το πρώτο που ακούσαμε λίγο πριν ήταν forgive me, αυτό είναι το take me away και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου όπως και στο προηγούμενο έτσι και σε αυτό δεν ε, καταλαβαίνεις ότι είναι κάποια ελληνική παραγωγή ε, πιστεύω ότι θα μπορούσε να σταθεί μια χαρά στα ραδιόφωνα οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας για να τα ακούσουμε Take me away From the life I knew before Show me again What is worth living for I've grown up to be Someone but not me And for the first time I see this is a crime Please come take my hand And help me understand This life i live watch the love again που είπα πριν την άκροαση του κομμάτιου. Ε, αυτά, Μιχάλη, τα τραγούδια ήταν, ε, όπως είπε, πριν, ε, γενικότερα έχουν φτιαχτεί μέσα σε κάποια δεκαετία, να πούμε. Περίπου, ναι. Είναι από ναι. το 1998 που είναι το «Ήθελα», το πιο παλιό. Του mm -hmm. Καβαδία. Του Καβαδία, ναι. Μελοποίηση. Και το, μέχρι το 2007 που είναι το «Μια σκιά». Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα δεκα χρόνια γράφτηκαν τα συγκεκριμένα τραγούδια. Οπότε έχουν μέσα τους συναισθήματα και ναι. βιώματα μιας ολόκληρης δεκαετίας. Ναι, ναι, ναι, και ναι. αυτό που θέλω να σε ρωτήσω δεν είναι αν γύριζες δέκα χρόνια πίσω τι θα έκανες <laughs> διαφορετικά στη ζωή σου. Γιατί αυτό δεν έχει νόημα. Δυστυχώ, <laughs> <laughs> όλοι θα θέλαμε να γυρίσουμε τον χρόνο και να κάναμε διάφορα πράγματα. Ε, εγώ θα ήθελα να σε ερωτήσω αντίθετα τι ελπίζει να συμβεί μετά από 10 χρόνια από τώρα. Από τώρα. Mm -hmm. <laughs> να είμαι πλούσιο και διάστημα. <laughs> <είμαι και> <laughs> αυτό. Ε... Ε, σίγουρα εντάξει, θα ήθελα να έχω προχωρήσει στη, στη μουσική έτσι να, να έχω βγάλει και άλλες δουλειέ. Ο στόχο μου σε αυτό το, το χώρο είναι να καταφέρω απλά να συνεχίζω να το κάνω. Έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. Ναι, α... Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Παράδειγμα, ναι. σου λέω εγώ, ε, μετά από το 2008 που κυκλοφορεί τη δουλειά μου, έχω καμιά 150 έτοιμα με, με στίχο τραγούδια και άλλα τόσα μουρμουριτά που δεν έχουν στίχο ακόμα. Κλασικό <χω> αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολο να φτιάξει. Δεν, δεν, είναι, δεν είναι. Άρα αυτό που λε, να μπορώ να καταθέτω πράγματα. Είναι μια καλή ευχή, έτσι δεν είναι λίγο. Είναι μια ευχή και είναι ένα στόχος Είναι ένα στόχο. Αν φύγουμε από το προσωπικό και πάμε στο γενικότερο. Στο γενικότερο, εντάξει, σίγουρα. Το 2023, α πούμε. Ναι. Θα ήθελα να. Καταρχήν να υπάρχει η Ελλάδα. Να υπάρχει Ελλάδα. Να είναι όρθια ακόμα. Εντάξει. Τι να πω. Οι προοπτικέ έτσι όπω Μας παρουσιάζονται μέχρι στιγμή δεν είναι. Εβίωνες, αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω έτσι ε, όσο μπορούμε με αισιοδοξούμε αλλά δεν αρχεί ως η χρειάζεται και υπάλλη yeah. χρειάζεται το τρέξιμο, το κυνήγι η προσπάθεια ε, αν αλλάξει κάτι θα αλλάξει επειδή ο καθένας από μας κατάφερε στον μικρό του χώρο να το αντιπαλέψει να το αντιπαλέψει ναι, να αυτό το πράγμα ναι. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεν, δεν αλλάζουν τα πράγματα αν είμαστε απλαθέατες τους, Φωστό. πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι. Δεν αλλάζουν τα πράγματα με, με το να αναθέτουμε σε οποιαδήποτε μορφής ε, ανθρώπους ε, να κάνουν πράγματα που θέλουμε. Για να δούμε τι Πάντως αυτό που Είχε. είπες, ότι δεν είναι δυνατόν να... να τα βάζουμε κάτω. Ναι. Πρέπει να γίνει φύση του ανθρώπου. Δεν γίνεται να το βάλει κάτω. Ναι. Καταρχά, να το βάλει κάτω δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Σωστά. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε και για όλου αυτού του συνανθρώπου μα που είναι πάρα πολύ τελευταίο καιρό που αυτοκτονούν, mm. εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο κρίμα mm. Στην τελική πήγαινε βιέ και κάνει κάτι άλλο. Mm. Τέλο πάντων, δεν θέλω να πω τι mm. θα έκανα εγώ αν έφτανα σε Οριακό mm. σημείο. Mm. Πάντω το mm. να αυτοκτονής ε, σε να. τι βοηθάει την κατάσταση τι βοηθάει τους δικούς ο άνθρωπος τι βοηθάει την κοινωνία να. απλά είναι μια λύση όπου δεν αντέχω πια είναι απελπισίας, Δεν αντέχω είναι πια. λύση απελπισίας ε, βέβαια εντάξει για να φτάσει κανείς εκεί καταλαβαίνεις σε τι σημείο έχει φτάσει κιόλας έτσι δηλαδή, ε, είναι, τα α, πράγματα αυτό είναι που πρέπει να, ναι. να σκεφτόμαστε ναι. σε σχέση με τι δεν είναι ε, δεν ξέρω, ε, ίσως ακόμα είναι πολύ που δεν ε, τους αγγίζουν ορισμένα πράγματα, τα βλέπουν λίγο... Δεν θέλω όμως να φτάσει μέχρι και στον τελευταίο ο πόνος και η, και η πείνα και η καταστροφή, ναι, ναι, ναι. να φτάσει μέχρι και στον τελευταίο για να γίνει κάτι. Το θέμα ναι. είναι να βλέπουμε τι γίνεται ναι. στο διπλανό μας, στον γείτονα, στο, γείτονο, στο ναι, φίλο. Και ναι, ναι. αν κάποιοι ναι. ακόμα τα καταφέρνουν. Του αρέσει η κοινωνία στην οποία τα καταφέρνουν και Μα, επιβιώνουν. Έλατε. Δηλαδή είναι ωραίο, σκέφτομαι, α πούμε, ένα άνθρωπο είτε επειδή ήταν άξιο είτε επειδή ήταν τυχερό. Mm. Γιατί τι σημαίνει, ότι όταν τα καταφέρνουν είναι ανάξιοι, δηλαδή. Σωστό. Λοιπόν, και κάποιο παρά τι στερίες παρά τα αυτά, περνάει ακόμα εντάξει. Ε, του αρέσει να περνάει εντάξει, βλέποντα τον άνθρωπό του να δυστυχεί. Βέβαια είναι, είναι αυτό το θέμα. Σωστά το θέτεις <laughs> Να ακούσουμε σήμα εκπομπής μια και κλείσαμε την πρώτη ώρα ε, η οποία πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα Και πολύ ευχάριστα Έτσι εγώ δεν κρυβωτήχα την αγωνία γιατί όταν κάνεις κάποιους μήνες <laughs> να ναι. μεσολάβεις το καλοκαίρι ε, και έλεγα πώς θα κυλείς, πώς θα κυλείς αλλά κύλησε πολύ όμορφα Τέλεια, τέλεια Κλώτησα λίγο το μικρόφωνο τώρα, Οκ. Okay. <laughs> λοιπόν, ακούμε τα σηματάκια και θα συνεχίσουμε με τη δεύτερη ευκαιρία Που είναι το ε, επόμενο κομμάτι, το νούμερο 8 του δίσκου Πριν απ' όλα όμως, ας βάλουμε να παίξουν κάποια σηματάκια Ακούτε ράδιο Ακούτε Radio Music Heaven Μυζικέ, μυζικέ, μυζικέ, μυζικέ, Η λύση <γιλίδι> βρίσκεται <γιλίδι> κοντά, <γιλίδι> στην <γιλίδι> ίδια <γιλίδι> τη ζωή σου <γιλίδι> <γιλίδι> Στο <στοντόσορ> <γίλι> <στον> τόπο <γιλίδι> <γιλίδι> το δικτυακό <γιλίδι> του μουσικού σου, <γιλίδι> <γιλίδι> <γιλίδι> παράδεισου <γιλίδι> Του μουσικού σου, παράδεισου, <γιλίδι> του μουσικού σου, παράδεισου Και επισκεφτά, και επισκεφτά, και επισκεφτά. με το Χάρη Αρώνη στο ραδιόφωνο του Music Heaven κάθε Κυριακή 6 με 8 Το νούμερο 8 του CD Σκιά στο μυαλό του Μιχάλη Τσαντίλα που έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ Στην επόμενη Κυριακάτικη επισκέπτε. Και ήδη έχουμε διαμορφώσει ε, άποψη έτσι, για τη δουλειά σου ε, Καλό τάξιδί σου εύχομαι Να σε καλά χαρίς. Να πάρα πούμε πάρα. ότι ε, σίγουρα τα τραγούδια όλα υπάρχουν να τα, να τα ακούσει κανένας ε, ελεύθερα στο, στο διαδικτύο YouTube, υπάρχουν yeah. και στο YouTube υπάρχουν και στο SoundCloud yeah. ε, ο πιο αυ, απλός τρόπος είναι να αν γράψουμε ο Μιχάλη yeah, κάπου μια θα βρεθούν yeah. είτε στο, στην αναγγελία της εκπομπής που έχω εγώ τα link είτε στο facebook το δικό σου που θα βρουν τον τρόπο να τα ακούσουν όσε φορέ θέλουν yeah, αλλά σήμερα. να πω εγώ και ότι καλό είναι όταν αγαπάμε κάτι δηλαδή τα ακούσαμε εκεί βρίσκουμε αξιόλογη μια προσπάθεια ε, δύσκολες οι εποχές men, αλλά καλό είναι να παράγγειλετε και κανένα CD όποιος μπορεί να το στηρίξει άλλωστε φροντίσαμε η τιμή του να είναι 6.90 νομίζω ε. Στο διαδίκτυο μπορεί κανείς 6.90 να το αγοράσει Σε θα το βρει 8-9 ευρώ δηλαδή ναι. Δεν είναι πια η τιμή Αυτή που ήταν κάποτε και λέγαμε δεν μπορούμε να το αγοράσουμε εντάξει. Άμα σκεφτεί κανένας και τι χρήματα έχουν χαλαστεί Για να γίνει αυτό το σύντοι Χρήματα που δεν τα πληρώσει καμία δισκογραφική Χρήματα Λε, για τα τάξει. οποία α, Οι άνθρωποι Όχι απλά Οι άνθρωποι της μουσικής τη δημιουργεί Όχι απλά δεν α, τα βγάζουν Αλλά α, ούτε, θα τους έρθουν πίσω σε καμιά περίπτωση όχι, το, εντάξει, το έχουν πάρει απόφαση πια ναι <laughs> <laughs> <laughs> εντάξει θέλω να σε ρωτήσω ναι. ε, για τα για τα σχέδιά σου για ζωντανές εμφανίσεις ναι. δεν ξέρω μέχρι στιγμής αν έχεις κάνει κάτι ή όχι, τι για, το, για τον δίσκο δεν έχω κάνει ακόμα κάτι αυτή τη στιγμή είμαστε σε full πρόβες με τρεις φίλους μουσικούς σας να του πω αν γίνεται τα όνοματά τους είναι ο Χρήστος ο Σπυράκης Κιθάρα φίλος από τα παλιά, από τη Σπάρτη ο Γιάννης ο Δαμιανός Μπάσο και ο Ιάσονς ο Κυριακόπουλος στα Τιμπανά όλοι οι Σπαρτιάτες δηλαδή είναι τα παιδιά mm -hmm. που είναι όμως εδώ στην Αθήνα για σπουδές και Σπαρτιάτικη μπάτα Ναι, είμαστε Σπαρτιάτικοι original 100 ε, οπότε 100%. μπορείτε να βγείτε και ω ο Μιχάλης Σαντήλας και οι Spartans <laughs> σωστό υποψήφιε <laughs> και αυτό το όνομα να δούμε πως τα, τα εμφανιζόμαστε και προβάρουμε, προβάρουμε τον δίσκο και αναγκαστικά και κάποιε διασκευέ για να μπορεί να βγει ένα πρόγραμμα ε. ναι, που να είναι ξερωπιότητο οπότε διόμαστε. με το καλό από Οκτώβρη-Νοέμβρη πλουλικά... ε, λέμε τέλειο Οκτώβρη mm -hmm. να ξεκινήσουμε από τη Σπάρτη τέλεια ναι, θέλουμε να ξεκινήσουμε την πατρίδα μα και να μεταφερθούμε και Αθήνα και όπου αλλού μπορέσουμε. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Ε, αυτό έτσι και συναισθηματικά είναι όμορφο. Να λε, εγώ ξεκίνησα ναι. από εκεί, ναι. Το πρώτο μου, η παρουσίαση, το, το live κτλ. Ναι, το ήθελα να είναι έτσι. Ναι. Στην Σπάρτη ε, έχει ε, σπίτι, πηγαίνετε δηλαδή ναι, οι μου, ε, γονείς οι γονείς εκεί. Οι γονεί μου μένουν εκεί. εκεί, έτσι. εκεί ζουν, ε, και mm -hmm. όσο, μπορώ, όσο συχνά μπορώ, η επισκευή ε, και πάντα ας, νιώθω μια νοσταλγία όταν υπέροχα πηγαίνω, λοιπόν Πιτσιρίκος, για πες μας για αυτό ναι. το τραγούδι ναι. τι ακριβώς παίζει ο Πιτσιρίκος ε, έχει και έναν ε, είναι ένα λόγω. καναρίνι ήταν ένα καναρίνι έχει ε, και έναν υπότισλο, βλέπω, ναι. τραγούδι, για... Για... τραγούδι για ένα για καναρίνι, ένα ναι. καναρίνι. Ε, η κοπέλα μου στα χανιά είχε ένα καναρίνι <laughs> και ε, εντάξει μόλις το πρωτοείδα της λέω πώς το λένε ναι. Μου λέει δεν του δίνω όνομα γιατί το προηγούμενο που του έδωσα ψόφησε ah. Και το θεωρώ για να του δώσω όνομα Και αυτό, αυτή η ιδέα μου έδωσε αμέσως Εντάξει τον ονόμασα εγώ mm -hmm. Και mm -hmm. μου έδωσε αμέσω ιδέα για το τραγούδι mm -hmm. Που λέω ότι δεν σου έχει δώσει όνομα μήπως σε γροσουζέψει κλπ και, και έτσι ξεκίνησε η ιστορία είναι απολύτως αληθινό <laughs> <laughs> τραγούδι Μάλιστα μια ιστορία αληθινή mm -hmm. Για να ακούσουμε λοιπόν το μπιτσίρικο Πιστεύει θα σε σώσει Ξέχει κλεισμένο στο κλουβί Μα εσύ δεν χαμπαριάζεις Τόσο γλυκάνα και λαϊδί Δεν άκουσα φυλακισμένο όταν πηγαίνει στη δουλειά μπορούμε να τα λέμε να βγαίνουν έξω όλα αυτά που τις ψυχές μας καίνε άμα σου πω ένα μυστικό Μπορεί να το κρατήσεις την γυρά σου Αγαπώ. Αχ μη με μαρτυρήσεις, μαρτυρήσεις. Μόνο με νόημα το μάτι να μου κλείσει, δεν σου έχει δώσει όνομα πως είχα βαφτίσει από την πρώτη τη φορά που είχα αντικρίσει δεν ξέρω πως θα σου φανεί τούτη αστεία λέξη μα έμοιαζε καταλληλή για σένα πιτσιρίκο Φίλε μου Σε καταλείπω για αυτό το κομμάτι. Ναι. Ε, Ποιο είναι ο λόγος λοιπόν, που μπήκε στο δίσκο. Ναι. Ε, ε, στην... Ήταν να μην το βάλει σε Ήταν να μην το βάλουμε γιατί στην επιλογή που κάναμε με τον Κώστα ε, και με τον Μάρκο Δημοριά, το τραγουδό, ο οποίο και αυτό είχε ακούσει τραγουδία και ε, έτσι είχε προτείνει και αυτό. Ε, το συγκεκριμένο το είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη γιατί είχαμε βρει άλλα που λέγαμε ότι ίσω είχαμε βρει ένα άλλο αγγλόφωνο που ίσως βάζαμε, αλλά. Επειδή είχα πάει η τραγούδια μου στο Φίβο το Λιβωριά για να μου πει και αυτό στη γνώμη του και επειδή είναι καλλιτέχνη που αγαπώ ιδιαίτερα, ε, επέμενε ότι είναι πολύ καλό τραγούδι αυτό και μου λέει να επιμείνει να πει αυτό. Και τελικά το βάλαμε γιατί και εμένα μου άρεσε πολύ. <laughs> είναι ένα τραγούδι <laughs> έτσι, έτσι με, με μια αφέλεια και μια ειλικρίνεια νομίζω που έτσι. Να, να στείλουμε του χαιρετισμού μα και στην Ικαριά ή η Ικαρία δεν ξέρω πώ να το προφέρω. Είναι η φίλη ναι. του Music Heaven που μα στέλνει το μήνυμά τη και λέει ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά. Ναι, ε, Επίση κάποιοι ντροπαλοί επισκέπτε έχουν. επισκέπτε λέμε αυτού που, που δεν, είναι... έχουν πει, με, δεν έχουν κάνει login, δεν είναι γραμμένοι στο Music Heaven και απλά στέλνουν μηνύματα στο studio. λοιπόν Γεια σου, Mike ε, Πείτε κάτι και για τον Παρίσι. Mm. Ε, Α, το είπαμε, το είπαμε ε, πριν, πριν το διαβάσω, <laughs> ευτυχώς. <laughs> ε, και συνεχίζει να είναι ο Lemon C στην παρέα μας, η Μεριόμικρον και αρκετοί ακόμη πολύ ντροπαλοί επισκέπτες. Λοιπόν, φτάσαμε στο κομμάτι νούμερο 10, το οποίο έχει τίτλο «Τι είναι αυτό» mm -hmm. Για παίζα, Μιχαλή, για του τύπου αυτού κομματιού, γενικότερα για αυτό. Ε, αυτό το κομμάτι το έχω γράψει εδώ πιο δίπλα. Εδώ, εδώ, στο εδώ κοντά στο ναι, γάλα. Ναι. Ε, για κάποιο λόγο είναι ίσω το λιγότερο αγαπημένο μου, γιατί. Αν και γράφτηκε, γράφτηκε μέσα σε ένα 20 λεπτό όλο. Mm. Μου συμβαίνει σπάνιο αυτό. Ναι. Σε 20 λεπτά ήταν έτοιμο. Μουσική τύχη, ναι. Αλλά μ, επειδή λειτουργήσε τελείω η φαντασία. Μιλάει για κάποιον που έχει χωρίσει και σκίζει τις φωτογραφίες και δεν θέλει να θυμάται αλλά τελικά καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί και να ξεχάσει ας πούμε ε, δεν είναι τόσο δικό μου πράγμα, δεν το έχω ζήσει αυτό λειτουργήσει σαν ξέρεις, φαντασίας αυτό στοιχουρικικά εντάξει, ε. Ε, εντάξει, αλλά... και να τα ακούσουμε, Για να, να ακούγεται <laughs> Ξεχάσω και το πρόσωπο σου Και τα φιλιά που τότε σε κέρασα Και τα δικά σου όλα τα ξέχασα Ήταν γραφτό να ξεχάσω και το πρόσωπο σου. αυγάδες κι όλα τα ψέματα Τις αναμνήσεις όλες τις πέταξα και γι' αυτό εγώ δε μετανιώνω Φωτογραφίες σου μέσα στα σιρτάρια μου δικά σου μέσα στα βάζα μου δεν υπάρχουν πια κανένα ίχνος σου Όταν προσπέρασα θα... Και αυτό που τα βράδια προσπαθώ Μα να ξεχάσω δεν μπορώ oh, Να ξεχάσω δεν μπορώ Ως κάποτε πίστεψα Ως ήταν, Ως κάποτε Ότι έστω ήμουν το άλλο σου μισό Εσύ δεν το νιώσε αυτό Ω, Να ξεχάσω Δεν μπορώ Λοιπόν, στο ραδιόφωνο του Music Heaven Radio με τον Μιχάλη Τσαντίλα φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της ακρόασης του, του δίσκου του σκιά στο μυαλό Α, ακούσαμε μόλις το τι είναι αυτό, το κομμάτι νούμερο 10 ενώ έχει μείνει ακόμα ένα ε, αυτό που έχει μείνει εδώ μεταξύ ε, είναι ένα κομμάτι το οποίο κάπου διάβασα κάτσε, να την ξετρυπώσω αυτή τη συνέντευξη ναι, στο Αβόπολης, στο Αβόπολης στο οποίο έχει πει ότι... Μισό λεπτό, Μιχάλη να το βρω για να το διαβάσω εκτός να θυμάσαι ναι, είπα ότι είναι ένα τραγούδι που το... το νιώθω έτσι νεανικό και αφελές και ότι νιώθω κάπως αμήχανα όταν το... το τραγουδάω τώρα ναι. ε, βέβαια με όλο μου το τραγούδι το νιώθω αυτό τελικά <laughs> <laughs> αλλά... Λοιπόν, ε... όμως εγώ βλέπω και από αυτά που σου είπα και έγραψα και στο site ναι. εγώ αλλά και από άλλους που παρατήρησα σε μήνυματά του στο facebook που σου έχουν γράψει. Ναι. ότι είναι το τραγούδι που ε, μπαίνει πιο γρήγορα στην καρδιά τους Έχει μέσα μια αθότητα, στο το πω mm -hmm. και έχει όχι αφέλεια, είναι αυ... αυτή η αθωότητα που λέμε η οποία να. σε κάνει να... Να θέλεις να το ξαναεκούς Και επειδή είναι και τελευταίο κομμάτι ναι. ε, Ξέρεις αν βάλεις το συντή μια διαδρομή στο αυτοκίνητο Και τελειώσει Μετά κάνεις ένα repeat Και το ξαναβάζεις και το ξαναβάζεις ναι. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό ναι. Επίτηδες πήγε εκεί λοιπόν <laughs> Πολύ ο σκόπος λοιπόν να το τελευταίο ε, «Σημάδια σου στην άμμο» είναι ο τίτλος του. Ναι. Ε, το έχεις γράψει φαντάζομαι χρόνια. Έτσι? Ναι, το 2000 είναι, το 1999 κάπου Είναι ναι. ε, αρκετόν ετών κομμάτι. Mm -hmm. Νεανικό κομμάτι. Ναι. Ε, φυσικά βέβαια πήρε φρέσκα χρώματα mm -hmm. μέσα από την ενωριστό του Κυματιά και του Κώστα του Παρίσι. Βέβαια. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι που κλείνει το δίσκο mm -hmm. και... Να δούμε. Θα το κάνουμε και εγώ ότι βλέπω τη δουλειά. Εντάξει, Όσο και να το προσπαθήσω, δεν μπορώ να σε αφήσω. Όσο και να στο τραγουδήσω, Πώς μπορώ να σε πείσω, Πώ το σύμπαν, όλο θα φύσω. Για να σε ξαναζήσω Μα οι στιγμές που αφήνουμε πίσω Δεν ξανά ξαναγυρνούν Τι μπορώ να κάνω Με κεντούν Τα σημάδια σου Στην αμό. Όσο και αν λέω εντάξει Πρέπει να βάλω μια τάξι. Στου μυαλού μου την έρημη χώρα Πριν να έρθει η πορά Κι όσο τη γη θα γυρίζει Κι όσο η θάρασα φρίζει Θα σε μία και μόνη η τόσε Το ζεστό πρωί Τα τελειώνει μια κραυγή που τη λογική θολώνει. Οσύμβρο απλώνεται δρόμο. Αφέντη σου ήταν ο χρόνο. που να βρει του μήτου. Αυτό το τραγούδι έχει αφιερωθεί ήδη στις Κυριακές μας. Ναι. Την Κυριακή τη δικιά σου. Ναι, ναι. Τη Σάντι, ναι. τη γυναίκα σου. Την Κυριακή ναι. τη δικιά μου, τη Γκέλλη. Και ναι, φυσικά ναι. στην Ελένη, την κορούλα σου. Ναι, ναι. Έτσι. Ε, ένα τραγούδι πραγματικά που σε ταξιδεύει. Και κλείνει το δίσκο πάρα πολύ ε, πετυχημένα. Mm -hmm. Κάναμε την ακοράση του δίσκου, αλλά έχουμε ακόμη... Πούμε πολλά. Σκιά στο μυαλό α, που παραμένει α, μια σκιά ευχάριστη, όχι σκοτεινή. Mm -hmm. Βέβαια, ε, έχει κάποια απεσιόδοξα στυχάκια, δεν είναι Παρ όλα ναι. με στρελή χαρά, Να. αλλά έτσι είναι και ζωή. Δεν είναι σωστά, ζωή. Σωστά. Ε, έχω ένα μήνυμα. Ε, εγώ θα το πω γαμάτο λέει <laughs> ξες, αυτή είναι ντροπαλή και δεν, δεν ξέρουμε και ποιοι είναι έτσι έγραψε έτσι <laughs> το έβασα και εγώ στον άλλο και λίγο πριν το ρωτάει κάποιος ρώτα το Μιχάλη γιατί γράφει μουσική έτσι πολύ απλά ε, ξες, Α, τα μήνυματα στο διαδίκτυο ναι. είναι και λίγο περίεργα γιατί δεν ακούς τον τρόπο, τη χρειά της φωνής δεν το ναι. αναλύει ο άλλο πολύ ναι, ναι. εγώ το μπορεί να εννοεί κάτι ναι. άλλο μπορεί να εννοεί έτσι, πολύ απλά, λοιπόν, γιατί γράφεις, Μιχάλη, μουσική. Ναι. Απλή ερώτηση και για αυτές είναι οι πιο δύσκολες να τις απαντήσεις, έτσι. Ε, γράφεις μουσική γιατί θέλεις ε, να εξωτερικεύσεις πράγματα. Ε, γιατί θέλεις να, να πεις κάτι που δεν μπορείς να το πεις με λόγια ή, ξέρεις, ε, στον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο κλπ. Ε, από ένα σημείο και μετά ε, είναι ανάγκη μου αυτό δηλαδή mm. έχει μπει στο, στο ποιο, είμαι mm. βαθιά στο ποιο είμαι δηλαδή το, δεν μπορώ να το κάνω, δεν ξέρω είναι <χω> είναι δύσκολο να το απαντήσει Για, γιατί γράφεις <χω> δηλαδή, είναι, γιατί είναι δύσκολο. Ε, εγώ να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά θα μπορούσες να μην γράφεις μουσική ε, αυτή τη στιγμή όχι δηλαδή αν πει σταμάτα δε, δεν γίνεται τα συνεχίζω να γράφω, έστω και αν δεν τα ακούει κανείς, τα ακούνε οι... γύρω μου άνθρωποι. Yeah. Ε, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποια στιγμή απλά κατάλαβα ότι θέλω να γράψω μουσική, ξέρεις. Και από τότε μπήκε στη ζωή μου και έγινε δεύτερη φύση, ας πούμε. Ξέρεις. Να σου πω κάτι δικό μου. Ναι. Yeah. Κάποια στιγμή, λοιπόν, αποφάσισα ότι δεν θέλω να γράψω άλλη μουσική. Mm -hmm. Και ο λόγος δεν ήταν κανένα περίεργος λόγος. Ήταν απλά γιατί... Είχα γράψει τόσα πολλά, ε, βέβαια φιλτράροντας τα είχαν μείνει λιγότερα, αλλά και, και αυτά τα λιγότερα ήταν αρκετά. Ναι. Ε, χωρίς να έχω εκδώσει κάτι, να έχω βγάλει προς τα έξω κάτι, κάποια στιγμούλα λοιπόν είπα πρέπει να σταματήσω, δεν μπορεί να ασχολήσουμε το να τα, στρώσεις, με τα έξι, να βγουν έστω μερικά από αυτά προ τα έξω. Ξέρει πόσο δυστυχισμένο είμαι αυτό το διάστημα. Κάποια στιγμή λοιπόν έπιασα <laughs> την κυθαρά αλλά Όχι με το σκοπό ναι. να γράψω κάτι στα χέρια μου. Δεν μπορούσα να σταματήσω να, βγα να βγαίνουν πράγματα. Να βγαίνουν δηλαδή μελωδίε. Ναι, ναι. Τι οποίε και δεν τι κράτησα. Έτσι απλά ήθελα να δω. Το έχω ακόμα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, ίσω η απάντηση στο <laughs> γιατί γράφει είναι ίσω γιατί αφενό μπορεί και αφετέρου δεν μπορεί να μην το κάνει. ναι. ναι, ναι. <laughs> Έχει πολλέ λειτουργίε για κάποιον, είναι και σαν ψυχοθεραπεία, ξέρει. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να μου πει τι μουσική, τι κομμάτι να βάλω από κάποιον άνθρωπο που, που αγαπάς, που σε έχει επηρεάσει από κάποιον ναι. άλλο καλλιτέχνη. Δηλαδή ναι. έχοντα πια ακούσει ε, το CD. Να βάζαμε το τραγούδι Χουλιγκάνι του Διονύση Σαββόπουλου. Είναι από τα τραπεζάκια έξω. Είναι ο πρώτος δίσκος, νομίζω, που σαν παιδί ας πούμε, αγάπησα και είπα να αυτός είναι ένας ορός δίσκος που μου αρέσει, ξέρεις. Έτσι, σαν ολοκληρώνει ναι, δουλειά ναι, ενό τραγουδοποιού. Ναι. και είναι πολύ αγαπημένο μου καλύτερα ο Σαββόβιος. Ναι. Ακούμε λοιπόν το «Χουλικάνι» και θα ξαναλέμε. Πλέον να μπεις και κοιτάς μορφάνει γνωσκούμα. Λόγες να να ζώσει το στίβο και πού είσαι ακούμα Δες μείνει στα μεγά φωνά Και να σκάνε κάτω από τις κερκίδες Ρίβεις τα γυαλιά σαν του μίστα μιας εξουσίας Φόβο του άγνωστου και άδεια κι άδεια οπλοφορίας Κι απ' τις σίδερνιες μας τραβάει σκυφτή Για τον άγωνο τη. τον ιδιωτικού της Όπως οι τυφλίδες ζητάμε άλλο απ' την Άλλο από ότι έγκλειστη έναν κόσμο πιο πέρα Δώσ' μας το αίμα των χιλιών σου με τη γλώσσα σου Κόντρα η χαραμπούλα, δώσ' τα ολάγια ούλα Έχει τραυματίες η ασφαλτός εδώ πέρα που γυρίζουν ανάσπρωπα στον αέρα και τυλίγοντας τα πάντα να η άβησος σαν λευκή οθόνη του μας φανερού. Μα δεν είναι κανένα πλασμα δικό μα τα φορεία πλευρίζουν στο βουητό μας Έστρεψες στο πρόσωπό σου Δεν μας γνωρίζες Μα νιώθει βλεγμένος Σαν δαιμονισμένος Ως να μοιάζει τα χάου εαυτός μας ο Μάτια εκείνου που μας βλέπει, μα όχι σαν ξένος Δίχως το κατρέφτισμά του θα μας τεφριχτεί Σαν τη βία των γύρω και πριχτός κι εσύ Ξόπιε θέα τί, σ' Νιώνιος. Ναι, αυτό το βάθο που έχει το, το δικό μου το μικρόφωνο είναι που μα λένε οι ακροατέ. Το οποίο, σώριρα παιδιά, δεν μπορώ να το λύσω γιατί δεν σα κρύβω, δεν είμαι χολήπη και θα ήθελα, σαν τρελό, να υπήρχε ένα χολήπη. Και εγώ, κάνω να μιλάω με το μηχάνη και να αφοσιώνομαι σε αυτά που συζητάμε και όχι στα τεχνικά. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω τουλάχιστον να βγαίνει η άρθρωση σχετικά καλά και να μπορείτε να καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτός ήταν ο Μανώλης, ο Μανόλης <laughs> <ο Μανώλης> Αγγελόπουλος, <laughs> ο Διονύης Ασαββόπουλος. Τα τραπεζάκια έξω, έτσι, από, ναι. τα, από τα πρώτα πράγματα που ναι. αγάπησες ολοκληρωμένα από έναν τραγουδοποιό. Ναι. Άλλοι άνθρωποι Έλληνες που σε ναι. συγκινούν. Ε, ο φίλο ο Δηλυβοριάς. Πάρα πολύ... πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή, ε, σε μια εποχή που σνόμπαρα λίγο το ελληνικό τραγούδι, mm. ο Φίβο ο Λευκοριά με έκανε ένα ξαναποπ, να ξαναπώ: Υπάρχει και κάποιο που είναι πολύ, πολύ σπουδαίος, ας πούμε και αξίζει mm, να τον ακούσει. Στο... Στα <οκ cinco> προγράμματα, στα λίγα σχετικά live που έχουμε προλάβει να κάνουμε με την Πάτα του Ενέρητε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίζουμε κάτι από Φίβο. Και εγώ, ε, ε, ε, ε, ε, επειδή είμαι και λίγο λαϊκό, παίζαμε πάντα τον καθρέφτη. Υπέροχο Είναι τραγούδι. ένα υπέροχο τραγούδι με Μεγάλο τραγούδι. καταπληκτικό όλο του Μανώλης Καραντίνης στο τέλος ναι, ναι, ναι. <laughs> Λοιπόν ο Φίβος. Ναι, Μεγάλη σταθερά Και ο, θα... ο Θανάσης Ποκσταντίνου Ξα... Να, το ξεχωρίζω, ξεχωρίζω, ξεχωρίζω πάρα πολύ ας πούμε mm -hmm. Και πολύ αγαπημένος και αυτός ε, α, Αυτοί οι τρεις είναι οι, οι καλλιτέχνες που, που πραγματικά αγαπώ Από το ελληνικό τραγούδι από, Και πέρα εντάξει, φυσικά από Θεοδωράκη, Κατζηδάκη Εντάξει δεν πιάνουμε α, τα Ιερά ναι. και τα Ωσια ναι. ε, Μιλάμε εντάξει. για τους ανθρώπους ναι. Τους νεότερης γενία. Ναι. Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν κάτι από Φιβοδελβόρια ναι. Τι λες να βάλουμε ε, Είναι ένα τραγούδι το δεν ξέρω τι είναι που επίσης είναι αγαπημένος του του Τουτσαντήλα και ακούμε το αίπνι ΠΟΛΗ Καρδιά, ούτε ένα δεν στάλει, κάνει τα μάτια κλείσει. Μα στυγώσει τον αδέρφια Μα στυγώσει τον γιανάρχη. Να έχει ορθά νυχτά, τα μάτια και φλεγόμενε πληγέ. Εδώ λοιπόν με τον Μιχάλη Τζαντίλα θα τον, έχετε, θα τον έχουμε μαζί μας ακόμη για περίπου ένα τεταρτάκι γι' αυτό αν κάποιος έχει κάποια, κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση για τον Μιχάλη τον Τζαντίλα εδώ στη διάθεσή σας να το απαντήσουμε μπορείτε να αν είσαστε μέλη του Music Heaven Radio, να κάνετε μια επίσκεψη από το δωμάτιο επικοινωνίας και εκεί στο να μας γράψετε τι θέλετε. Ή οποιοδήποτε άλλος που τυχαίνει να ακούει, ακόμη και αν δεν έχει κάνει login, στο κάτω μέρος του οθόνης βλέπετε ένα που γράφει, στείλτε μήνυμα, ό,τι μας γράψετε εκεί το βλέπουμε και μπορούμε να το διαβάσουμε. Ε, ακούσαμε λοιπόν... Έτσι ένα δείγμα από επίρροές και αγαπημένους Έλληνες τέχνες του Μιχάλη. Και έχοντας κάνει την πρώτη ακρόαση των 11 κομματιών του CD. Δεν θέλω να συνεχίσω, Μιχάλη, όπως είπα, να... γιατί μου έχει φέρει αγαπημένα ξένα κομμάτια. Καλά, μου έχει φέρει και το... αυτά τα χέρια του Μανώλη Μητσιά, <laughs> βλέπω. <laughs> ε, έχεις εδώ σου... ε, Στίβενς, το λέω καλά. Σούβιαν Στίβενς, σου... ναι. Ο κύριο, ομολογώ την, ε, ε, την αμάθειά μου, έτσι έτσι το τονίζω. Είναι ένας Αμερικανό νομίζω, τραγουδοποιό, mm -hmm. ο οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Για όποιον ενδιαφέρεται να τον ψάξει, έχει πολύ ωραία πράγματα. Concerning the UFO sighting near Highland. Ναι. Illinois, εν τέλει το. Έβγαλε ένα ολόκληρο δίσκο για το Illinois, την πολιτεία του Illinois, με την ιστορία και τη γεωγραφία τη πολιτείας Είναι πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ όμορφο. Είναι αυτό που ακούμε όσο ναι. θα μιλάμε. Ναι. Ε, μου έχει φέρει Blair ναι. Death of a party ναι. uh, Crowded house ναι. Fall at your feet uh, Φυσικά Beatles, Beatles Αν ναι. είναι δυνατόν <laughs> Απλά ε, ε, έχει ενδιαφέρον η επιλογή σου Γιατί ξέρει ότι είναι ένα Από Beatles δεν ξέρουμε τι να πρωτοφέρουμε yeah, και τι ναι. Να... Ναι. Αλλά ε, ε, Έχει ενδιαφέρον η επιλογή σου Το I've got a feeling ναι. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Mm -hmm. Ροκάκι. Η Nirvana, Lake of Fire. Ναι. Radiohead, φυσικά. Καταπληκτική ραδιοχέτ mm -hmm. και έχει φέρει το Λάκι. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπομπ Ντίλα φυσικά. Ναι, ναι Ο σπουδαίο ποιητή τη ροκ. Ναι. Με το Political World. Έλβη uh, Κοστέλο. Poor Fractured Atlas. Ναι. Και The Sims. Ναι. Είναι Simble... το τελευταίο μου είναι αυτό όμως, Simple Song ναι. λοιπόν αυτά εγώ απλά τα ανέγνωσα έτσι για να ναι. Σα... κάτι σαν τον Jimmy Ten το δικό σου έτσι, <laughs> να, ναι, ναι. να δούμε τις επιλογές σου ναι, ναι, ναι. Ε, βέβαια ωραία θα ήταν ε, ε, κάποια στιγμή να πας το 12 του, ε, του συνάδελφου του και διευθύντη του σταθμού ναι. μας ο, <laughs> ο... ο Δέοντα, ο Δέος είναι το καλύτερο ναι, ναι. του ο Γιάννης ε, έχει μια φορά το μήνα Κάποιο μέλο του Music Heaven το οποίο φέρνει μαζί <συσίλει> του τι επιλογέ <συσίλει> το, το, <τις> <συσίλει> του. Πολύ <συσίλει> ωραία. Λοιπόν, οπότε θα μεσολαβήσω κάποια στιγμή να τον επισκεφτεί, γιατί <συσίλει> αυτά θα ήταν υπέροχα να τα ακούγαμε. <συσίλει> Αλλά <συσίλει> στο λίγο χρόνο που μα μένει, εγώ θα προτιμούσα να ξαναακούσουμε δύο-τρία από τα κομμάτια <συσίλει> του Ναβού, γιατί είναι και πολύ κόσμο που μπήκε τώρα στα, στο, στην εκπομπή και μα ακούει και δεν τα άκουσε. Ωραία. Δύο θα διαλέξω εγώ και ένα εσύ τόσο δίκιο είμαι. Λοιπόν, πε μου τι εσύ. Εγώ διαλέγω το τι. βέβαια τι διαλέγω εγώ. ώστε να ναι, σου ναι. έχω πει. Το, το τι κιάν διαλέγω. Το εγώ. τι κιάν. Θα ακούσουμε λοιπόν το τι κιάν, και στη συνέχεια α, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Αν προλάβετε για κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, και να ακούσουμε και ξανά δύο δικέ μου επιλογέ. Λοιπόν, πρώτα ακούμε το τι κιάν. Είναι το track νούμερο δύο. Τι κι αν θέλω Να αγγίξω Το κορμί σου Μόνο η νύχτα Έχει μείνει η φωνή σου Να μου λέει Πως θα έρθει κάποια μέρα και θα νιώσω το φιλί σου και θα κίξω το κορμί σου <συσκοί> τι κι αν θέλω να πετάξω στο φεγγάρι πρέπει <συσκοί> πρώτα να έρθει νύχτα να με πάρει να τις δώσω όσα έχω στην καρδιά μου, όλα τα όνειρά μου, μόνο αυτά είναι δικά μου. Μόνο oh, oh, oh, μόνος περπατώ, oh, oh, μόνος περπατώ. Τόσα χρόνια από τότε που χαπί πει θα ζήσω αιώνια. Μένει μόνο ο αέρα να σπηρίζει και να μου θυμίζει πω το τέλο αρχίζει per είναι βιωματικό ας πούμε ε, για πέντε χρόνια ζούσαμε, είχαμε σχέση εξ αποστάσεως με τη γυναίκα μου τέλο πάντων mm -hmm. και όλα αυτά που νιώθει κανείς έτσι σε μια τέτοια σχέση ε, βγήκανε σε αυτό το τραγούδι και όλες οι ανησυχίες για το για το μέλλον και για τα υπέροχα πραγματικά τραγούδι, όπως εξίσου υπέροχο είναι και ο Αρχάγγελος είναι από αυτά που έτσι αμέσως και φυσικά και τα ξένα, έτσι, αυτά τα, τα, τα δύο σου ξενόγλωσσα, το forgive me και το take me away, το ξαναλέω, δεν προλαβαίνουμε να τα ξανακούσουμε, αλλά είναι από αυτά που νομίζεις, αν τα ακούσεις ξέρω, στο ραδιόφωνο, ε, μακάρι να συμβεί και αυτό, έτσι, μακάρι, μακάρι. γιατί πώς αλλιώς μπορεί να μάθει... Ε, Αλλιώ μπορεί, μπορεί να μάθει ο κόσμο για, για κάποια νέα δουλειά, αν δεν ακουστεί από τα ραδιόφωνο. Οπότε στο εύχο με μου την καρδιά. Έτσι, έτσι. Ε, αλλά και τα δύο ξενόγλωσσα, λοιπόν, νομίζει ότι είναι κάποιος, κάποια ξένη παραγωγή, δεν είναι δικιά μα. Έτσι αισθάνομαι έτσι. εγώ, το ακούω. Αλλά ε, ο Αρχάγγελο και φυσικά με αυτό που θα κλείσουμε είναι τα πιο αγαπημένα μου από, από τα πρώτα ακούσματα τουλάχιστον τη δουλειά σου. Για να ακούσουμε τον Αρχάγγελο ε, Δεν θυμάμαι αν σε ρώτησα πριν Αν έχει κάποια ιστορία Είτε ο στίχος του, είτε ε, κάποιο περιστατικό Όχι, είναι, μιλάει έτσι για το Για τον ναι, εαυτό αυτό, αυτό που ψάχνουμε να βρούμε Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε ξέρεις, Είναι λίγο υπαρξιακό <laughs> Τα υπαρξιακά Όταν δίνονται με τρόπο που Σε κάνουν να σκέφτεσαι ε, Τα αγαπώ ιδιαίτερα Αλλά γιατί, γιατί σου έλεγα και στην αρχή της εκπομπή. δεν μου αρέσουν αυτά που, ναι. που, που λένε διάφορα Τα έτσι ακούγονται κάπω και λέει πω, πω, τι νοήματα πρέπει να βρίσκω εδώ αλλά νοήμα δεν υπάρχει ας πούμε. είναι <laughs> απλά αυτή η ετεχνήλα που λέγαμε <laughs> <laughs> στην αρχή <laughs> Λοιπόν, ε, να ακούσουμε τον αρχάγγελο είναι και 53 βλέπω το ρολόι α, και θα κλείσουμε α, ναι. συγγνώμη παιδιά <laughs> δεν έχω τόσο, τόση ώρα χαιρετήσει τα... τον κόσμο που έχει πει εδώ και αρκετή ώρα στην θα ε... από τα nickname σας, παρότι υπάρχουν και τα ονόματα τα κανονικά τη Moon Child 222 από την Ασπροβάλτα τη Σαπουνόφουσκα, τον Τρελάκια την Καρπεντίεμ και όλους τους ε, λοιπούς ακροατές, την Ευαγγελία Σακελαρίου τον ε, μα στο Χόρχε ε, την Αλκιόνια από τη Θεσσαλονίκη που μπήκε και μα ακούει εδώ και ώρα. σε όλους. Και φυσικά στην Κελίνα 8. Χαρετισμού σε όλου. Ακούστε τον Αρχάγγελο, και θα είμαστε λίγο ακόμη μαζί με τον Μιχάλη εδώ. Και πριν την εκπομπή την επόμενη, την οποία θα. Ε, η οποία ακολουθεί είναι η Αγιά, είναι οι δύσκολε καταστάσει. Να μείνετε εδώ που θα πάρετε σκητάλη από τι 8 μέχρι τις 10 να σας ταξιδέψει με τις πάντα υπέροχες μουσίκες που βάζει αρχαγγελος. Έχω μια καρδιά θλιμμένη και να κόμπο στο λαιμό κάθε φορά που προσπαθώ να κρυφτώ Δε με βγάζει πουθενά, να -να, -να, να, να, να. Ο κόσμο γύρω μα και με κάνει να γελώ Ψάχνω χρόνια τώρα Βλέπω πάντα. να πετάς πανώ από λιβάδι και να μεχισά καλά και ο χρόνος να κυλά αργά. να να να Έχουμε καλοτάξει τη δουλειά σου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θέλω να σε ευχαριστήσω και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία που τη... μέκαν να νιώσω τόσο ωραία άνετα και πέρασα τέλεια εδώ πέρα. <laughs> να, είσαι καλά. να είναι καλά και όσοι μας άκουσαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι εσάς που μας κάνατε παρέα αυτό το δύο που ακούσατε τη δουλειά του Μιχάλη Έχουμε άλλο ένα μήνυμα Ωραία μουσική Μιχάλη, Καλτάξει το, το CD Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε το κομμάτι που κλείνει το δίσκο. Τα σημάδια σου στην άμμο, το ξανακούσαμε και πριν αλλά δεν το χορταίνουμε, θα το ακούσουμε και τώρα Με αυτό σας στέλνουμε τα φιλιά μας και σας αφήνουμε στα χέρια ε, της εκπομπής που ακολουθεί με τίτλο «Δυσκολές καταστάσεις» αλλά οι καταστάσεις θα είναι πολύ εύκολες με την Αγιά Όσο και να το προσπαθήσω δεν μπορώ να σαφίσω, αφήσω, όσο και να στο τραγουδίσω. τραγουδήσω. Πώς μπορώ να σε πείσω, πώς το σύμπαν όλο θα αφήσω. Για να σε ξαναζήσω, μα οι στιγμές που αφήνουμε πίσω, δεν ξαναγυρνού. Τι μπορώ να κάνω με κεντρικά τα σημάδια σου στην άμμο. Όσο και αν λέω εντάξει, πρέπει να βάλω μια ταξί στο μυαλό μου την έρημη χώρα. Πριν να έρθει η ώρα και γυρίζει κι όσο η θάρασσα θα σε μία και μόνη για τόσε το ζεστό πρωί που δεν θα τελειώνει μια γραυγή που τη λογική θολώνει ο μπρός σου απλώνεται δρόμος αφέντης σου ήταν ο που να του την άκρη στο μάγκο σου ένα δάκρυ τα τα και πάλι Ακούτε Radio Music Heaven. Todo